<κοί> <κοί> αύριο όπως ξέρετε αρχίζει η μεγάλη περίοδος του τριοδίου και τελειώνει το Πάσχα δηλαδή από αύριο μετρούμε δέκα εβδομάδες και πλέον η δέκατη εβδομάδα τελειώνει το Μέγα Σάββατο. Είναι η περίοδος της μετανοίας, όχι η περίοδος του καρναβάλου, ούτε η περίοδος του ξεφαντώματο όπως θέλουν να μας την παρουσιάζουν, γιατί έτσι άκουσα σήμερα από κάποια εκφωνήτρια εκεί στο, στο, στην τηλεόραση, μην ξεχνάμε λέει ότι αύριο αρχίζει το Τριώδιο και επομένως είναι και ο καιρός του ξεφαντώματο. Τριώδιο λοιπόν δεν θα πει ξεφάντωμα, Τριώδιο δεν θα πει αμαρτία, Τριώδιο δεν θα πει καρνάβαλος. Αυτά είναι παρήσακτα μέσα στο Τριώδιο και μακάρι άμποτες ο Θεός να βάλει το χέρι Του να φύγουν και να μην μολύνουν την Αγία αυτή περίοδο και τους χριστιανούς. Από αύριο λοιπόν είναι η περίοδος της μετανοίας και αυτό μας το λέγει ιδιαιτέρως ένας ύμνος που πλέον κάθε Κυριακή θα τον ακούμε μέχρι εκείνη την ημέρα θα είναι η ύμνοι, η ύμνοι της μετανοίας Άνοιξον, Μη Πύλα, Ζωοδότα. Επίσης να έχετε υπόψη σας ότι η εβδομάδα που μας έρχεται είναι η πρώτη εβδομάδα του τριοδίου και είναι ελεύθερη ισπάντα, πάντα. Όπως έχει καθιερωθεί από την Αγία μας Εκκλησία επαναλαμβάνω η πρώτη εβδομάδα του τριοδίου, από Δευτέρα δηλαδή μέχρι και την άλλη Κυριακή δεν υπάρχει νηστεία, δεν υπάρχει τετάρτη ή Παρασκευή κανονικά όλες τις ημέρες καταλήγουμε τα πάντα. Καθώς επίσης να σας υπενθυμίσω μια τρίτη ανακοίνωση ότι την ερχομένη Τετάρτη είναι του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου και εορτάζει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης μας. Γι' αυτό λοιπόν θα όλοι να συμμετέχουμε στη Θεία Λειτουργία, στην κατεξοχή εορταστική εκδήλωση προς τιμήν του Ιερού Χρυσοστόμου, αλλά και προς τιμήν του Επισκόπου μας και να είμαστε στον Άγιο Ανδρέα εκείνη την ημέρα και μετά, όπως γίνεται πάντοτε, θα μας δεχθεί ως ευχέτες να περάσουμε από το Επισκοπικό του Μέγαρο πίσω να του δώσουμε και προσωπικά τις ευχές μας. Ας έχετε λοιπόν υπόψη σας την ερχομένη Τετάρτη επαναλαμβάνω 27 του μηνός είναι του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου και εορτάζει ο Μητροπολίτης μας. Και τώρα συνεχίζουμε στην ομιλία μας επαναλαμβάνοντας φυσικά επαναλαμβάνοντας εν ολίγει σε αυτά τα οποία είπαμε την περασμένη ομιλία μας το περασμένο Σάββατο <και>, και σας υπενθυμίζω ότι το περασμένο Σάββατο ερμηνεύσαμε τους στίχους 10 και 11 του 17ου κεφαλαίου των παροιμιών του Σολομόντος. Μα είπε λοιπόν το Ιερό Κείμενο λόγια άγια απλά αλλά και σημαντικά λόγια τα οποία αναφέρονται σε πάθη και αμαρτίες που εμείς οι άνθρωποι τις έχουμε μικρύνει. Ο Κύριος ποτέ δεν έχει κάνει διαχωρισμό των αμαρτημάτων στην Αγία Γραφή. Για τον Θεόν αμάρτημα είναι και η πορνεία, αλλά αμάρτημα είναι και η αργολογία. Αμάρτημα είναι ο φόνος, αλλά αμάρτημα είναι και το ψέμα. Αμάρτημα είναι το έγκλημα, αλλά αμάρτημα είναι και η κατάκριση. Αμάρτημα είναι το να μπλαστημίσει κάποιο το Χριστό και την Παναγία και αμάρτημα είναι το να πει κάποιος πολλά, πολλές κουβέντες η λεγόμενη πολυλογία. Για τον Θεόν δεν υπάρχει διάκρισης. Για τον Θεόν δεν υπάρχει μεγάλο και μικρό αμάρτημα. Ακριβώς διότι όλα τα αμαρτήματα συνιστούν βλαστημία κατά του Αγίου Πνεύματος. Όλα τα αμαρτήματα. Επομένως, είναι λάθος μας, δικό μας λάθος, ανθρώπινο το λάθος, το ότι εμείς οι άνθρωποι κάποια αμαρτήματα τα μεγαλώσαμε και άλλα τα μικρίναμε. Και άλλα τα θεωρούμε πολύ σημαντικά και φοβερά και φυλάγουμε τον εαυτό μας να μην πέσουμε σε αυτά τα αμαρτήματα, αλλά και άλλα αμαρτήματα τα θεωρούμε μικρά και ασήματα και δεν το έχουμε σε τίποτα, να πέφτουμε και να ξαναπέφτουμε σε αυτά χωρίς να αισθανόμαστε την παραμικρά τύψη συνειδήσεως και χωρίς να αισθανόμαστε ούτε καν την ανάγκη να τα εξομολογούμεθα. Εάν ανοίξετε το βιβλίο αυτό που γράψαμε στην αρχή, αρχή το πρώτο μας βιβλίο, εκείνο που τιτλοφορείται ως πρόσεχε σε αυτό, εκεί θα δείτε πολλά τέτοια αμαρτήματα μικρά. Και επίτηδες εγγράφει αυτό το βιβλίο. Επίτηδες το γράψαμε ακριβώς για να προσπαθήσουμε να δώσουμε σε όλους να καταλάβουμε ότι τα αμαρτήματα δεν έχουν μέγεθος ή μάλλον θα λέγαμε το μέγεθός τους είναι τεράστιο στην πλάστηκα του Θεού. Είναι όπως λέγουν οι Άγιοι Πατέρες το κάθε αμάρτημα είναι άπειρο κακό και άπειρο κακό σημαίνει κακό που δεν μπορεί να μετρηθεί. Δεν μπορεί να μετρηθεί. Κακό το οποίον δεν μπορούμε να το βάλουμε στο μυαλό μας. Διότι ακριβώς όσον άπειρο κακό είναι η σταύρωση του Κυρίου που δεν χωράει στη λογική του ανθρώπου ότι ο Θεός σταυρώθηκε από τους ίδιους τους ανθρώπους έτσι και η κάθε αμαρτία είναι εσταύρωσης είναι του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Με αυτά λοιπόν τα μικρά αμαρτήματα ασχολήθηκε και προχτές το Ιερό Κείμενο και μας είπε πώς αντιδρά ο φρόνιμος άνθρωπος, ο συνετός άνθρωπος, ο ευλογημένος άνθρωπος, ο άνθρωπος του Θεού, πώς αντιδρά όταν κάποιος τον επιπλήξει, όταν κάποιος τον παρατηρήσει, όταν κάποιος του κάνει μία σύσταση ή ακόμα και όταν κάποιος τον ελέγξει. Και μας είπε ότι ο ταπεινός άνθρωπος, ο άνθρωπος του Θεού, ο όντως Άγιος άνθρωπος, όταν φέρτε στο μυαλό σας, φέρτε, φέρτε. Έχετε τέτοιες, έχετε τέτοιους ανθρώπους που μπορείτε να βάλετε στο μυαλό σας. Πιθανόν να έχετε γνωρίσει κιόλα. Για βάλτε τους στο μυαλό σας. Είναι δυνατόν να θεωρήσετε εμείς ειδικά που μπήκαμε στο Άγιο Νόρος και γνωρίσαμε τον Πατέρα Παΐσιο να βάλουμε ποτέ στο μυαλό μας ότι αυτός ο άνθρωπος οργίστηκε ποτέ επειδή κάποιος του έκανε έστω και μία άδικη παρατήρηση. Είναι δυνατόν ποτέ να βάλουμε στο μυαλό μας τον Πατέρα Πορφύριο τη μεγάλη αυτή άγια προσωπικότητα να τον βλέπουμε να εξεγείρεται, να διαμαρτύρεται, να κραυγάζει, να τα βάζει με αυτούς οι οποίοι ακόμα και άδικα τον επέπληξαν ή τον ύλεγξαν. Δεν ταιριάζει αδερφοί μου σε αυτή η στάση σε ανθρώπους πνευματικούς. Η στάση λοιπόν του Αγίου Ανθρώπου σε αυτόν που τον επιπλήττει, που τον ελέγχει είναι «Εάν μεν αυτός έχει δίκιο» τότε ο άνθρωπος να βάλει το κεφάλι κάτω και να ζητήσει και συγνώμη. Εάν έχει άδικο να μην μιλήσει καθόλου και να κάνει μέσα του προσευχή για τον άνθρωπο που τον ελέγχει εκείνη τη στιγμή. Αυτή είναι η στάση του χριστιανού. Και ταυτόχρονα για να ξέρουμε μας έδειξε και τη στάση του, α, το άνθρωπο, του ανθρώπου του άφρονος, του αμαρτωλού δηλαδή. Εκείνος μας είπε ότι αρχίζει να φωνάζει, να διαμαρτύρεται, να κραυγάζει, να υπερασπίζεται το αμάρτημά του. Για φαντάσου αυτό είναι το φοβερότερο. Αυτό το φοβερότερο. Είδατε αυτό που λέτε και εσείς πολλές φορές και εμείς Γιατί το κάνεις αυτό; Καλά κάνω. Καλά κάνω. Αυτό το καλά κάνω μέτρα το. Μέτρα το. Καλά κάνω Κάνω καλός Έτσι δηλαδή πρέπει να κάνω Αυτές οι δύο λέξεις που λες Εκείνη τη στιγμή πισμωμένο. Και με αυτές τις λέξεις Υπογράφεις και επισφραγίζεις το αμαρτημά σου Εκείνο είναι Ό,τι χειρότερο μπορείς να επιδείξεις τον Θεό Και γι' αυτό θυμάστε τι μας είπε ο Κύριος αυτός ο άνθρωπος ο οποίος σηκώνει τη φωνή του και λέει «καλά κάνω, έτσι μ' αρέσει, εγώ θέλω να πλαστιμάω, εγώ θέλω να βρίζω, εγώ θέλω να βάθομαι, εγώ θέλω να φοράω παντελόνια, εγώ θέλω «καλά κάνω, καλά κάνω». Γι' αυτό τον άνθρωπο θα στείλει λέει ο Κύριος «το θυμάστε αυτό, θυμάστε, το θυμάστε, το είπαμε, το, είπα, το, είπα, το ξεχάσετε». Θα στείλει λέει Άγγελο ανελεήμονα. Αν εσύ ότι καλά κάνεις που υβρίζεις, καλά κάνεις που κατακρίνεις καλά κάνεις που κοτσομπολεύει, καλά κάνεις που βλαστημάς καλά κάνεις που έκανες, που έφτιαξες που έρανες ε τότε ο Κύριος το θράσος σου δεν το αντέχει. Τότε ο Κύριος στο θράσω σου έχει να στείλει Άγγελο σκληρό να σας θυμίσω σας είπα δυο παραδείγματα προχθές. σας είπε θυμάστε το γαϊδούρι το γαϊδούρι του βαλάμ το θυμάστε τον γαϊδούρι του βαλάμ θυμάστε θυμάστε τον Ηρώδη τον τον που τον επάταξε ο Άγγελος και πέθανε σκολικό φροτος, που λέει η Αγία Γραφή ας σας πω κι άλλο ένα παράδειγμα σας πω για να πάμε πίσω πίσω πίσω εκεί που οι Εβραίοι τυρανούνται από τους Αιγυπτίους και ο Κύριος έχει αναδείξει αρχηγό των Εβραίων τον Μωυσή και του λέει του Μωυσή πέσε τους Εβραίους να ετοιμάζονται γιατί ετοιμάζω πλέον σιγά σιγά ετοιμάζω να φύγετε από το, το, το χώρο αυτόν της χμαλωσίας σας και πάει ο Μωυσής στο Φαραώ στο Φαραώ και του λέει το Φαραώ είπε ο Κύριος να μας αφήσει ελεύθερους να φύγουμε όχι όχι μα δεν είναι σωστό λέει ο Κύριος καλά κάνω καλά κάνω ο Φαραώ καλά κάνεις πρώτη πληγή τις ξέρετε τις δέκα πληγές του Φαραώ τις θυμάστε από τα, από τα, από τα χρόνια της πεδίας μας της σωστή μας πεδίας τότε στα σχολεία θυμάστε τις 10 πληγές του Φαραώ το σκοτάδι που ο νύλο έγινε αίμα η σκνήπα, οι μύγε, τα κουνούπια, τα βατράχια σε κάθε μία πληγή τι έλεγε ο Φαραώ καλά κάνω καλά κάνεις ε όχι καλά κάνεις Πάρε και δεύτερη πληγή, πάρε και τρίτη πληγή, και τέταρτη, και πέμπτη, και έκτη, και έβδομη, και όγδοη, και ένατη. Στη δέκατη, καλά κάνει. Καλά κάνεις. Καλά κάνεις. Καλά κάνεις. Η δέκατη πληγή πια είναι, θυμάστε. Όχι. Άγγελος δολοφόνος. <coughs> <coughs> δολοφόνος άγγελος. <coughs> Για θυμίστε. <coughs> θυμάστε. <coughs> Έτσι πέμψας λέει άγγελων, άγγελων δολοφόνων έσφαξε τα πρωτότοκα παιδιά των Αιγυπτίων καλά κάνει! και ξαναπέτω τώρα Για ξαναπέσει καλά κάνεις Α. μην πεις ποτέ τέτοια κουβέντα είτε στα νεύρα σου είτε, είτε, είσαι, είτε δεν είσαι στα νεύρα σου πρόσεξε Κόψε τη γλώσσα σου καλύτερα παρά να πεις τέτοια κουβέντα. Πέσε ναι, ναι, ο, ε, έχετε δίκιο, πράγματι, δεν επιτρέπετε. Δεν επιτρέπεται να κάνετε τέτοιο πράγμα. Από αδυναμία μου, από λάθος μου, έτσι με με, με, με έμαθη, η μάμα μου, ξέρω εγώ τι, τι έχεις να πεις σαν δικαιολογία, πες, Αλλά μην πεις καλά κάνω. Διότι εκεί ο Κύριος ακούει, μας βλέπει ο που μου είπε κάποτε κάποιο. Μα βλέπει ο Θεό Παπούλιο. Μην πει ποτέ καλά κάνω. Παραδέξω. ή διορθώ σου. Θε να μείνει στο αμαρτημά σου. Θε να μείνει στο αμαρτιμά σου. Τουλάχιστον μη λε ότι δεν είναι αμάρτημα. Πε, ναι. Εμένα μου αρέσει και θέλω να είμαι με την αμαρτία μου. Μ' αρέσει. Μ αρέσει. Θα την πληρώσω μετά αύριο στην κόλαση ή θα πληρώσω. Αλλά εμένα μου αρέσει να έχω την αμαρτία Δικαίωμά σου. Να θε να πα στην κόλαση. Δικαιωμάσου, αλλά μη μου λες ότι καλά κάνεις. Εκείνο το καλά κάνω, έχει μεγάλο κόστος. Γι' αυτό είδες τι λέω εδώ ο Κύριος. Αντιλογία σε γύρι λέει ο κακός. Βγάζει γλώσσα ο κακός άνθρωπος, υπερασπίζεται το αμαρτημάτω ο κακός. Και γι' αυτό ο Κύριος άγγελον ανελεήμωνα εκπέμψει αυτό. Θα του στείλει άγγελο σκληρό. Άγγελο σκληρό. Όπω έστειλε, στο έστειλε στον Βαλάμ. Όπω είπαμε. Όπω έστειλε στον Ιρόδη. Όπω έστειλε στον Φαραώ. Άγγελο σκληρό. Ο οποίο άγγελο δεν λυπάται. Ξέρει ο Άγγελο. Δεν λυπάται. Δεν λυπάται. Ο Άγγελο δεν λυπάται. Ό,τι εντολή έχει πάρει από τον κύριο, εκείνο θα κάνει. Δεν πάει να σε βλέπει να κλε, να χτυπιέσαι, να κάνει. Δεν συγκλίνεται ο Άγγελο. Ο Άγγελο, ό,τι του είπε ο κύριο, εκείνο θα κάνει. Τέρμα. Γι' αυτό μέτρα τι κουβέντε σου μέτρα τα λόγια σου. Όχι καλά, καλά. Ούτε δεν με νοιάζει, ούτε δεν πειράζει, ούτε δεν βαριέσαι. Όχι. Το δεν πειράζει, ξέρετε ποιοι το λέγανε, το δεν πειράζει. Ποιο το έλεγε. Ποιο ιστορία εδώ δεν ξέρει ιστορία. ιστορία. το το δεν πειράζει. Ποιο, το το ντσεβό, οι Ρώσοι, στα τσάρικα καθεστώτα, νιτσεβό. Νιτσεβό σημαίνει ε, βαριέσαι θεός, ποιος θεός, δεν βαριέσαι καημένον. Θεό, ποιο Θεό, ποια εκκλησία καημένον τώρα. Άντε, κοίτανε να πάμε και να πιούμε και να χορεύσουμε και κάνανε νυχτερνές ολόκληρε νυχτερνές συναισθιάσει με αμαρτίε με ένα σωρό μέσα εκεί. Και ήρθε μετά, ήρθε μετά το κομμουνιστικό καθεστώ και του ισοπαίδωσε. Να δει, δεν πειράζει. Να δει, βαριέσαι. Να δει, δεν βαριέσαι. Τώρα προχωράμε στο επόμενο, στους δύο επόμενους στίχους. Οι δύο επόμενοι στίχοι ο 12 και ο 13, μας μιλούν για αξιώματα. Διαβάζουμε. Εμπεσίτε μέρημνα αν δρει λέγει ο στίχος 12 Οι δεάφρονες διαλογιούνται κακά Τι λέει εδώ Ο Θεός λέει αναθέτει αξιώματα Στους φρόνιμους Στους μυαλωμένου, στους αγίους, στους δικούς του, τους εκλεκτούς του Αναθέτει ο Θεός αξιώματα Αξιώματα όχι αξιώματα πρόεδρος δημοκρατία, όχι αξιώμα πρωθυπουργό, σαν Όχι αξιώμα υπουργοί, όχι. Υπουργοί βουλευτές. Αυτά δεν είναι αδερφοί μου, αυτά δεν είναι αξιώματα του Θεού αυτά. Μην πλανάστε. Αυτά είναι αξιώματα που τα φτιάξαν οι άνθρωποι για να αλληλοδοξάζονται μεταξύ τους. Δεν τα έχει, αναθε... δεν τα έχει φτιάξει ο Θεός αυτά τα αξιώματα. Δεν τα έχει φτιάξει ο Θεό αυτά τα αξιώματα. Γι' αυτό να σα πω κάτι. Πέθανε μεθάμπιο, θα πεθάνει, πέθανε ο Ανδρέας, ο Παπαντρίο, πέθανε, δεν πέθανε. Πέθανε ο Γεροκαραμαλίδη, δεν πέθανε. Πέθανε. Πρωθυπουργή δεν ήταν, πρόεδρο Δημοκρατία δεν ήταν. Και τι έγινε, πέθανε. Ε, λοιπόν, μπροστά στην του να του κάνανε τιμέ αρχηγού κράτου, μπροστά στον κύριο παρουσιάστηκε σαν ανθρωπάκι. Ανθρωπάκι όπω και εσείς όλοι και εμείς σαν ανθρωπάκια, όχι όχι εγώ, όχι εγώ, θα σας πω μετά για μένα και για τον παππούλη θα σα πω μετά. Σαν και σας, ανθρωπάκια, σαν και εσά. έτσι, έτσι. Μπροστά στον κύριο, τι σημαίνει πρώτο δημοκρατία, τίποτα. Τίποτα. απεθάνει ο Ομπάμα μεθαύριο, Ομπάμα, ο Ομπάμα, απεθάνει ο Κλίντον μεθαύριο, όπω λένε τον <Ρεθαχή διάχυση> Ανθρωπάκι. Γιατί? Γιατί ο κύριο δεν έφτιαξε αξίωμα πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών τη Αμερική, πλανητάρχη. Δεν έχει φτιάξει ο Θεό τέτοιο αξίωμα. Τα αξιώματα αυτά μόνοι του τα φτιάξανε. Πεθαίνει ένα βασιλιά, θα πεθάνει μεθαύριο η βασίλισσα τη και η Ελισάβετ, ανθρωπάκι. Και άλλο είναι βασίλισσα. Ο Θεό δεν έφτιαξε βασιλιάδες. Οι άνθρωποι του έφτιαξαν του βασιλιάδε. Και μάλιστα θέλετε να σα πω κάτι. Αν διαβάζετε, και δεν διαβάζετε, δεν διαβάζετε, είναι η πικρία μου, η μεγάλη αυτή, η πικρία μου, η μεγάλη. Δεν διαβάζετε η εγγραφή. Α σα ρωτήσω τώρα ποιο χώρισε και ποιο παντρεύτηκε, τα ξέρετε, ούλα από Ούλα από τα ξέρετε. <σκυριακά> να σε ρωτήσω, να σας ρωτήσω, πού λέει ότι ο κύριο αρνείται του βασιλείε, δεν ξέρω, να μου το πει. Πού το λέει, το λέει εκεί στου κριτέ. Στου κριτέ. Όταν ο Κύριος, όταν οι Ισραηλίτες μάλλον, απαιτούν από τον Σαμουήλ, τον προφήτη Σαμουήλ και του λένε, εμείς θέλουμε βασιλιά. Και ο Σαμουήλ τους λέει, τι λέτε ρε παιδιά, δεν σας αρέσει το καθεστώς που έχει φτιάξει ο Κύριος, με εμάς τους προφήτες, με τους κυρίτες, όχι, εμείς θέλουμε βασιλιά. Έβλεπαν από τα άλλα τα έθνη ότι είχαν βασιλείς, όχι. Βρε τι λέτε, τι ζητάτε από τον Θεό, είστε βλάστιμοι τους έλεγε ο Σαμουήλ ο προφήτης, μη ζητάτε τέτοια πράγματα, όχι θέλουμε βασιλιά. Βασιλιά θέλουμε. Βρε του έλεγε θα πάρει τα κορίτσα σας ο βασιλιάς, θα τα κάνει εκεί πέρα, θα τα κάνει, πώς τα λένε, λένε εκεί πέρα, παλακίεται, θα τις έχει δίπλα του, να τις μαραφουλάει, να τις κάνει. Θέλουμε βασιλιά. Θέλουμε βασιλιά. Τι να κάνει ο προφήτης, μπαίνει μέσα στη σκηνή του μαρτυρίου λέει Κύριε τι να κάνω εδώ έχουν μορλαθεί οι άνθρωποι άκου του λέει Σαμουήλ του λέει ο Κύριος πες ότι ο Θεός διαφωνεί ο Θεός δεν θέλει αν δεν σε ακούσουν φτιάξε βασιλιά αλλά θα το πληρώσουν να τους πεις και έτσι έγινε πράγματι Βγαίνει ο προφήτης από τη σκηνή, περιμέναν αυτοί απ' έξω. Λέει τι σου ο λέει ο Θεός διαφωνεί, δεν θέλει βασιλιά. Εμείς θέλουμε. σας θέλετε, θα το πληρώσετε είπε ο Θεός. Όπως και το πλήρωσε. Ε, λοιπόν, αξιώματα ο βασιλιάς δεν είναι του Θεού βασιλιά. δεν είναι αξίωμα του Θεού. Δεν πρωθυπουργό. Δεν έφτιαξε ποτέ ο Θεό κανέναν πρωθυπουργό. Δεν έφτιαξε ποτέ ο Θεό κανέναν πρόεδρο τη Δημοκρατία, κανέναν πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών. Πεθαίνουν αυτοί, πεθαίνουν ανθρωπάκια. Ανθρωπάκια. Ο Θεό όμω έφτιαξε κάποια άλλα αξιώματα. Ποια είναι τα αξιώματα του Θεού. Ο Θεός έδωκε, τους μεραποστόλους δεν λέει εκεί δεν λέει, τους δε προφήτας τους δε ευαγγελιστάς τους δε πιμένας και διδασκάλους προς τον καταρτισμό των Αγίων λέει κατά η εις σέρμα διακονίας εις του σώματος του Χριστού σε εφεσίους δεν το λέει αν θυμάμαι καλά ακούς ο Θεός έδωκε, λέει ο Απόστολος Παύλος να τα αξιώματα του Θεού ο Θεός έδωσε τους Αποστόλους, ο Θεός έδωσε τους ποιμένες. Λέει παρακάτω, ποιοι είναι οι ποιμένες. Παπούλης. Εγώ αμαρτωλός ο Ανάξιος. Αυτό εδώ που φέρω εγώ και ο Παπούλης δεν είναι ανθρώπινο. Δεν το φτιάξαν οι άνθρωποι την ιεροσύνη. <χω> ε, δεν την οι άνθρωποι. Το δεσπότη δεν τον έφτιαξαν οι άνθρωποι. Όχι. Oh. Δεν τον έφτιαξαν οι άνθρωποι. Δεν τον ψηφίσατε, ψηφίσατε εσεί κανένα δεσπότη, τίποτα. Ψηφίσατε κανένα παπά, ψηφίσατε εσεί, τίποτα. Όχι. Εσά απλώ ασκαλεί εταιρεία. Αν ξέρει τίποτα, ότι είναι βρωμιάρη αυτό, πήγαινε εκεί που θα φωνάξουν άξιο ή άλλοι να φωνάξει εσύ ανάξιο. Και να πει όχι, δεν επιτρέπεται αυτό να γίνει παπά. Επομένω. Τι λέει έχετε πάει ποτέ σε χειροτονία, έχετε βρεθεί ποτέ σε χειροτονία. Παπά, διάκο, έχετε, τι λέει ο, ο Δεσπότης εκείνη την ώρα που χειροτονάει. Τι λέει η Θεία Χάρης, η Θεία Χάρις. αυτή χειροτονάει. Αυτή δίνει το αξίωμα. Η Θεία Χάρης, Πνεύμα το Άγιο, ο Κύριος, η Θεία Χάρις. αυτή χειροτονεί. Επομένως ο Θεός δίνει τα αξιώματα και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο όταν πεθαίνει ένας παπάς ή ένας δεσπότης δεν πάει ανθρωπάκι στο Θεό μπροστά. Το αξίωμα το παίρνει μαζί του. Ο παπάς που φεύγει από εδώ, παπάς, που πεθαίνει ο παπάς γι' αυτό και μέσα στο φέρετρο αν έχετε δίκη ιερέως ποτέ τον στολίζουν τον ιερέα με την καλύτερη στολή του γιατί πάει να λειτουργήσει μπροστά στο θυσιαστήριο του Κυρίου στην ουράνια Αγία Τράπεζα ο παπάς, ο παπάς δεν είναι εκλεγμένος από σας, ο παπάς είναι εκλεγμένος από τον Θεό. εκλεγμένος από τον θεών το αξίωμα που έχει είναι αθάνατον δεν πεθαίνει τα άλλα αξιώματα πεθαίνουν βλέπεις πεθαίνει ο άνθρωπος το αξίωμα είναι πίσω εδώ. Πάει. έφυγε ανθρωπάκι εδώ φεύγει το παίρνει μαζί του το αξίωμα ο επίσκοπος ως επίσκοπος πάει μπροστά στον Κύριο πατριάρχης πέθανε ο Δημήτριος ο Αθηναγόρας έφυγε από εδώ πατριάρχης ο άλλος ο Πατριάρχης, ο Αλεξανδρίας, σκοτώθηκε, θυμάστε με το λυκόπτερο εκεί. Πατριάρχης. Πατριάρχης. Μα τότε θα μου πείτε εσείς, μας είπες προηγμένως παππούλιο ότι ο Θεός διαλέγει τους εκλεκτούς. Εσύ όμως εδώ κατηγοράς πολλές φορές και τους παπάδες και τους δεσποτάδες και έτσι είναι, αλήθεια είναι αυτό. Είναι όλοι εκλεκτοί, είναι οι Άγιοι αυτοί. Όχι αδερφοί μου. Διαλέγει ο Θεός τους κατάλληλου για να μπούνε να υπηρετήσουν το Άγιο Θυσιαστήριο αλλά από εκεί και πέρα μας καρτέψουμε στο δρόμο δεν φταίει ο Θεός γι' αυτό. Αν καρτέψουμε στο δρόμο δεν φταίει ο Θεός γι' αυτό. Και όταν ο Θεός εξέλεξε σαν κάτι τον καλό, δεν σημαίνει ότι είσαι Άγιος. Σημαίνει να πας να εξομολογέσαι και εσύ, ο παπάς και ο δεσπότης και ο πατριάρχης, πρέπει και αυτοί να πηγαίνουν να γονατίζουν μπροστά στο πνευματικό και να λένε τις αμαρτίες τους. Δεν είναι κανεί αν αμάρτητος. Άμα εμείς οι παπάτες καβαλήσαμε το καλάμι και νομίσαμε ότι γίνεται αμάγιοι, θα πάμε πάτω της κόλαση κάτω από τους δαίμονες, κάτω, παρακάτω από τους δαίμονες. Υπάρχει κόλαση κάτω από τους δαίμονες. Θα βρει ο Θεός, για να μπούμε εμείς οι παπάτες. Ο Θεός να μας φυλάει. Επομένως, επομένως, να τα αξιώματα του Θεού. Διαλέγει, λέει, ο Θεός, τους εκλεκτούς. Και όντω. Ξέρεις ποιος γίνεται ο παπάς. Δεν γίνεται ο ποιος να είναι. Τι σου είπα προημένως. Αν ξέρεις τίποτα βρωμιά που έχει κάνει ο παπάς, ο υποψήφιος αυτός που χειροτονιέται τρέχα να φωνάξεις μέσα στην εκκλησία ανάξιος. Ανάξιος, ανάξιος. Ανάξιος. Εκεί που θα φωνάζουν οι άλλοι που δεν ξέρουνε, εσύ που ξέρεις κάτι τρέχα να φωνάξει ανάξιος γιατί υπάρχουν αμέσως θα σταματήσει βεβαίως γιατί υπάρχουν και οι κομπιναδόροι που μπαίνουν στην εκκλησία που κρύβουν τις αμαρτίες τους και υπάρχουν φοβερά αμαρτήματα τα οποία απαγορεύουν την είσοδο μέσα στα Άγια των Αγίων σε κάποιους απαγορεύουν δηλαδή κάποιους να γίνουν ιερείς τα φανούνε. Μου, τα, μου. τα φανούνε, σίγουρα όπω. το έπαισπατε. Λοιπόν, αναθέτει λοιπόν ο Θεός αξιώματα, αθάνατα αξιώματα. Δίνει ο Θεός αθάνατα αξιώματα. Και τιμήσει εκείνους που θα τα τιμήσουν. Και χαρά σε που θα τα τιμήσουν. Θα γυρίσει, είδες τι λέει παραβολή. Θα γυρίσει λέει ο βασιλιάς. Και θα ρωτήσει έλα σένα που σου δώσα πέντε τάλαντα, τι τα έκανες τα πέντε τάλαντα, κύριε λέει έφτιαξα άλλα πέντε, εφ δούλε αγαθέ και πιστέ, να ο παπάς ο καλός, ο άγιος, ο τίμιος, ο σωστός, ο ευάρεστος των θεών. Εσένα που σου δώσα δύο τι τα έκανες και έκανε άλλα δύο δεσποδέσποτα θέ, τέσσερα, εφ δούλε και εσύ αγαθέ και πιστέ, μπράβο Εσύ ο άλλο, ο προδότη, ο αρνητή, που το έκρυψε, που ντράπηκε για την ιεροσύνη του, που μπήκε στην εκκλησία για να φάει. Για να φάει, αυτό. Γιατί αυτοί δεν είναι παπάντε, αυτοί είναι αλήτε. Αυτοί είναι, είναι κομπιναδόροι, αυτοί είναι χριστέμποροι. Χριστέμπορι. Τι άλλο να πω, Χριστέμποροι. Αυτοί το χάρισμα που του έδωσε ο κύριο, για να του τιμήσει το έδωσε το χάρισμα, αυτή το κάνανε, το κάνανε επικερδέ επάγγελμα. Αυτοί θα το πληρώσουν ακριβά. Αυτοί θα το πληρώσουν ακριβά. Εμπεσείτε μέρημνα Ανδρή φρονίμο. Στον Άγιο Άνθρωπο ο Θεός αναθέτει αξίωμα. Αθάνατο αξίωμα. Να σου δείξω άλλο αξίωμα. Τι αξίωμα είχε που είπα προηγουμένω ο Πατήρ Παγίσιο, ο Πατήρ Πορφύριο. Ε, τι αξίωμα είχε. Να σε διαβάζει. Να σε διαβάζει. Αξίωμα μεγάλο, προορατικό αξίωμα. Είναι το προφητικό αξίωμα αυτό. Να σε βλέπει, να σε βλέπει για πρώτη φορά, να μην σε ξέρει και να σε διαβάζει. Να σου λέει. Τι έχει γίνει, πώς τη λένε τη γυναίκα σου, πώς λένε το παιδί σου, τι πρόβλημα αντιμετωπίζεται στο σπίτι, κάνει, φτιάνει το ένα το άλλο. Ποιος τώρα, να δεις τον πατέρα Παΐσιο τώρα στην Αθήνα, παράδειγμα, να περπατάει στην Αθήνα, να πεις, ποιος είναι τούτο σε τώρα. Ποιο είναι τούτο το ανθρωπάκι, ρεσί. Ποιο είναι τούτο εδώ, ο ξυλωμένο, ο βρωμιάρης, ο μπαλωμένο, ποιο είναι τούτο με τα τρύπια τα παπούτσα, Τι, τι, τι είναι τούτο εδώ, Τι είναι τούτο εδώ, Τι είναι, Τι είναι, Τι είναι, Ο αξιωματούχο του Θεού, Αξιωματούχο. Αυτό Αξιωματούχο του Θεού. Κάποτε βλέπατε στου παπάδες τον δρόμο και τρέχατε και του φυλάγατε το χέρι, Ε θέλετε να σα πω κάτι, Να σα πω κάτι να σας πω κάτι το πω, το, πω, το πω ας πούμε τώρα εδώ πέρα που καθόμαστε ανοίγει η πόρτα και μπαίνει μέσα ένας άγγελος με τα φτερά του τα ολόλευκα δεν θα σηκωθείτε θα σκοθείτε. που θα τον δείτε θα σηκωθείτε θα... Δεν, δεν μιλάτε θα σηκωθείτε θα γονατίσετε χάμου θα γονατίσετε Λέγεται, πεστείτε μωρέ μιλάτε μωρέ Θα γονατήσετε, θα τον προσκυνήσετε. Ναι. Θα τον προσκυνήσετε, βεβαίω θα το προσκυνήσετε. Βεβαίω και θα το προσκύνησετε. Και έτσι πρέπει να το προσκυνήσετε. Άλλο θέλω να πάω να πω. Άλλο θέλω να πάω. <laughs> το άγγελο θα τον προσκυνήσει. Ξέρει όμω τι πρέπει να γίνει. Ο άγγελο πριν δεχτεί την προσκύνηση τη δική σα, θα έρθει εδώ μπροστά. Και θα φιλήσει το χέρι του παππούλου και το δικό μου. Ναι. Γιατί. Γιατί, Γιατί εμείς είμαστε ανώτεροι από τον Άγγελο. Το αξίωμα του Θεού. Ναι. Πάει στον παππούλου να βάλει μετάνια ο Άγγελος. Ναι. Θα έρθει σε μένα να βάλει μετάνια ο Άγγελος. Και μετά θα δεχτεί τη μετάνοια τη δική σας. Βεβαίως και θα τον προσκυνήσετε που είπαμε προηγουμένως. Εγώ απαγορεύεται να τον προσκυνήσω τον άγγελο ως αξιωματούχος του Θεού. Ως τιμόθεος κέτο άμα μου βγάλει στην ιεροσύνη θα τον προσκυνήσω κι εγώ. Αλλά ω ιερεύς, ως αρχιμαδρίτης, ω πληρικός, λειτουργός του Θεού απαγορεύεται να τον προσκυνήσω τον άγγελο εγώ. Ο άγγελος θα με προσκυνήσει ποια τι είναι; και ο καλόγερος Όχι ο καλογερός; Όχι ο καλογερός. Ο καλογερός θα προσκυνήσει τον παπά. Κι ο το καλογερός θα προσκυνήσει και τον άγγελο θα προσκυνήσει ο καλόγερος Ναι. Αλλά και τον παπά. Δηλαδή. <coughs> <coughs> <coughs> Συνεχίζω. <coughs> Αξιωματούχη του Θεού. Ανώτερη τον άγιον. Αξιωματούχος <coughs> πατηρ παΐσιος που σας είπα. Πατήρ Πορφύριος κάποτε Πατήρ Πορφύριος στην Αθήνα πριν, πριν καταπέσει πριν έρθει ο καρκίνος πριν στραβωθεί γιατί ήταν τυφλός ο καημένο στα γεραματά του τα βαθιά πριν καταπέσει έβγει και στο δρόμο να σταμάτησε ένα ταξί να πάει στη δουλειά του μπαίνει στο ταξί και ξεκίνησε ο ταξιτής να τον πάει στον προορισμό του ο ταξιτής κοσμικός άνθρωπος μορφωνιός μορφωνιός το ξέρεις μορφωνιός. μορφωνιός μορφωνιός σε λίγο εκεί που πήγαινε το ταξί να σου μια κοπέλα μπροστά κάνει ο stop, προκλητικά άσημνα αντιμένη ο ταξιτής σταματάει πίσω καθόταν ο πατήσει Πορφύριος κάθεται αυτή δίπλα στο, στο, στον οδηγό ξεκινήσανε που θα πας εκεί Στο δρόμο ο μορφωνιό, άρχισε τα πειράγματα στην κοπέλα ο Συνήθος Μορφονιός γάρα μορφωνιό. Αλλά στα πειράματα τη στον ιερέα τη ληθόρία. Έβλεπε τον το παμπούλι και τον ηρωνεύει το. Είναι ξέρετε αυτό σε ένα τρόπο, ένα τρόπο, να κάνουν τον ξύπνιο mm. το μάγκα σήμερα, <Και> να βρίζει σήμερα τον ιερέα είναι μαγιά, ξέρετε, είναι μαγιά. Όποιο σήμερα βρίζει τους παπάδες όποιος σήμερα βρίζει την εκκλησία, όποιο βρίζει την εκκλησία, είναι μάκα, είναι μάγκα. Η προστιχιά σήμερα είναι μαγιά. Επούλαγε λοιπόν και αυτός, συγγνώμη για τη φράση μου, επιούλαγε μαγιά στην κοπέλα. Και κοίταγε και τον παππούλη πίσω τον πατέρα Προφύριο, χαμογελούσε, του έριχνε υπονοούμενα το ένα το άλλο. Κάποια στιγμή έφτασε την κοπέλα στον προορισμό της η κοπέλα κατέβηκε πλήρωσε ό,τι ήταν να πληρώσει έφυγε, πήγε στη δουλειά τη. και όταν κατέβηκε αυτός κοιτάει από το καθρεφτάκι ήταν μπροστά εκεί του οδηγού κοιτάει από το καθρεφτάκι πίσω τον πατέρα Παΐση τον πατέρα Πορφύριο και γελώντας έτσι ηρωνικά και βρώμικα του λέει, παπά λέει, άδικο είχα, άδικο είχα, ε, άδικο είχα. Ο πατήρ Παΐσιος, ο πατήρ Πορφύριος του μίλησε. Τόση ώρα δεν του μιλώγε. Του μίλησε, του λέει, άκου Γιώργη λέει να σου πω. Γι' αυτό που έκανε σήμερα, την απάτη που σε εχθές το βράδυ θα τη μάθει η γυναίκα σου. Mm. Πάργωσε αυτός. Mm. Τού είπε το όνομά του. Κολλήν ε, το ονομα του Τού είπε και τι έκανε. Yeah. Την προηγούμενη μέρα. Yeah. Την yeah. ξέρει όλα. Φτάνει δεξιά το τιμόνι, σταματάει, γυρίζει πίσω, τα μάτια του βουρκωμένα, έκλαιγε. Παπά δεν προχωράω, πες μου ποιος είσαι. Πες μου ποιος είσαι. Δεν προχωράω. Να μη σας τα πολυλογώ, Του λέει ο πατήρ, πα, ο πατήρ Πορφύριος, πρόσεξε μην το τέτοιο πράγμα από τότε ο ταξιτζής έγινε πνευματικό παιδί του ξέχασε τις βρωμιές ξέχασε τις αλιτίες, τα ξέχασε όλα επήγε κοντά στον πατέρα Πορφύριο και έγινε από τους πιστότερους μαθητές Είδε αξιώματα που δίνει ο Θεός είδες αξιώματα και ποιος ήταν ο πατήρ Πορφύριος αν ρωτήσει κανένα στην Αθήνα από τους ουρλουλούδες και από τους ουρλουλούδες που γυρνάνε μες τα κέντρα, τι λέει μόρα τι λέει, ποιος, πατήρ τι Πορφύριος τι και όμως ο κόσμος όλος αυτή τη στιγμή ο κόσμο, όλο όλος ο κόσμο πήγε στην Αυστραλία, πήγε στη Γερμανία, πήγε στην Αμερική, πήγε στην Αφρική, πήγαινε παντού. Πέσε Παίσιο Μορφύριο. Παίσιο Μορφύριο. Τι είναι ρε παιδιά, Παίσιο Μορφύριο. Όλοι τους ξέρουν. Μόνο η Αιγυπτία δεν τους ξέρει. Παίσιο Μορφύριο. Του ξέρουν όλο ο κόσμο. Να η αθανασία. Των αξιωμάτων του Θεού. Εκεί τα αξιώματα τα βγάζει ο Θεός στη φόρα και του αξιωματούχου. Ο πατήρ Παΐσιος κρυβόταν ο Κακομοίρη, κρυβόταν. Κρυβόταν να μην τον βρούνε. Κρυβόταν. Στην αρχή πήγαινε με τις αρκούδες επάνω εκεί στην κόνιτσα που ήταν μετά τα μάθαμε. Κρυβόταν, κρυβόταν. Στο Αγιονόρα πήγε κρυβόταν. Από εδώ, από εκεί τον ξεδρυπώνανε. Πώ τον Ο τον ο Θεός τον ξετρύπωνε έβγα έξω εγώ εσένα σε θέλω να σε μάθει ο κόσμος <Τι>... τρούπονε αυτός πάλι όξο. Όξο. όξο όξο να σε μάθει ο κόσμος το ίδιο ο πατήρ Πορφύριος αξιώματα θεία αξιώματα βρίσκει ο Θεός στους εκλεκτούς του θα μου πεις τώρα εσύ παπά είσαι, αξιο... είσαι ο άξιος του Θεού μη, μου, μη με ξαναρωτήσετε, το είπα και προχθές αυτό, μη με ξαναρωτήσετε, γιατί θα, μου έρχεται να σηκωθώ να φύγω. Δεν θα ξανάρθω για Κύριο. μου, σας το λέω αλήθεια. Μη μου ξανακάνετε τέτοια ερώτηση. Και μόνο που το αναλογίζομαι, μου έρχεται να σηκωθώ να φύγω. Γιατί μόνο εγώ ξέρω ποιος είμαι και ο Κύριος. Τέτοιε ερωτήσεις μη μου κάνετε ποτέ. Γιατί ο Θεός με εξέλεξε, γιατί όντω ο Θεός με εξέλεξε να βρίσκουμε σε αυτό το πόστο, ο Κύριος μόνο το ξέρει, όχι εγώ. Αν με ρωτήσει εμένα που κατατάσσομαι τον εαυτό μου, άστα, να μην σου λέω τώρα. Για να τα ότι ταπεινολογώ και κάνω και φτιάχνω, δεν θέλω. Τη συμφοριασμένη μου την ψυχή την ξέρω μόνο εγώ και ο κύριο. Μόνο εγώ και ο κύριο την ξέρω. Θα αναθέσει λοιπόν ο Θεός αξιώματα και αναθέτει ο Θεός αξιώματα. Αθάνατα αξιώματα. Που πεθαίνει ο άνθρωπος και τα παίρνει μαζί του. Όπως και το προορατικό ξέρεις ο πατήρ, ο πατήρ, ο πατήρ Πορφύριος το πήρε μαζί του και ο πατήρ Παΐσιος. Θα σου πω ένα, θα σου πω. Θα μου δώσετε πέντε λεπτά στο τέλο να σα καθυστερήσω πέντε λεπτά. Πέντε λεπτά θα σα καθυστερήσω. Ναι, πέντε λεπτά. Όταν πέθανε ο πατήρ Πορφύριος πέθανε πέθανε. Ήτανε παραμονή να κάνουν τα 40 στο μοναστήρι Κάποια λοιπόν γυναίκα από την Αυστραλία δεν ήξερε ότι είχε πεθάνει, δεν το είχε μάθει και έτσι ανύποπτη παίρνει τηλέφωνο στον πατέρα Πορφύριο Σηκώνει το τηλέφωνο και ακούει τη φωνή του τη φωνή του Παπούλι λέει, ένα παιδί μου τη λέει και λοιπά. Τι συμβαίνει, τι πρόβλημα έχει, το και το και το και το. Ε, λέει, λοιπόν, λέει να κάνει και, και το και το και το και το. Λέει, παπούλι, θα έρθω, λέει, αύριο μεθαύριο θα έρθω στην Ελλάδα. Θεωρώ να σε σκεφτώ. Λέει, μην έρθει, έχω πεθάνει. Έχω πεθάνει, τη λέει, μην έρθει. Αυτή πάγωσε. Τι λε, τι λε, πάγωσε. Πα... Ναι, έτσι ναι, λέει, πάρε, πάρε το μοναστήρι, λέει και θα σου πούνε, έχω πεθάνει, αύριο λέει, έχουν τα 40 μου. Το πήρε μαζί του το πήρα μαζί του mm. το προραδικό του το προφητικό του mm. το άγιό του αξίωμα το πήρα μαζί του mm. να τα αξιώματα του Θεού τα άθανατα mm. ποιος πρωθυπουργός και ποιος πρόεδρος δημοκρατίας και ποιος αυτοκράτορας πού είναι αυτοκράτορες πού είναι αυτοκράτορες πάρα αυτού πάρα αυτού Ξαφανιστήκαν από προσώπου της γης. Γιατί ξαφανιστήκανε, γιατί ήταν ανθρώπινα αυτά τα αξιώματα. Ενώ εκείνα που φτιάνει ο Θεός τα αξιώματα δεν εξαφανίζονται. Και τι λέει παρακάτω, ενώ λέει οι Άγι... έχει ενώ οι Άγιοι λέει, η Άγιοι, οι Άγιοι είναι η αξιωματούχοι του Θεού η αμαρτωλή τι είναι, ξέρεις τι είναι η αμαρτωλή οι α, οι, άφρονες, οι άφρονες, είναι ένας βούρκος, βούρκος γεμάτος ακαθαρσίες κόπρανα αυτό είναι η α, η, η αμαρτωλή οι δε άφρονες λέει διαλογιούνται κακά το μυαλό τους εδώ είναι, είναι, είναι, είναι ένας ο είναι ο αν μπορείς να βάλεις τη μούρη σου επάνω στον αχετό να μυρίζεσαι έτσι είναι η καρδιά η καρδιά και το μυαλό του βρωμερού του αμαρτωλού ανθρώπου ένας άνθρωπος βουτυγμένο στην κοπριά βουτυγμένος μέσα ενώ ο Άγιος λάμπει ενώ ο Άγιος τοξάσεται από το Θεό, ενώ ο Άγιος βρίσκεται στα αξιώματα του Θεού αξιωματούχος του Θεού ο αμαρτωλός ζει χωρίς να το καταλαβαίνει και απολαμβάνει δυστυχώς γιατί έτσι νομίζει απολαμβάνει τις κοπριές του σατανά και πάμε και παρακάτω και τελειώνουμε στον επόμενο στίχο στίχος 13 είπαμε και 5 θα σα τελειώσω μην κοιτάτε τα ρολόγια σας 5 λεπτά παραπάνω θα το κάνω τελείως εσείς μου το είπατε και εγώ το εκμεταλλεύομαι τώρα λοιπόν τι λέει ο στίχος 13 ως ανταποδίδωση κακά αντί αγαθών ου κινηθήσετε κακά εκ του οίκου αυτού τώρα προσέξτε γιατί εδώ είναι το κέριο σημείο το, το ερμηνεύω απλά όποιος λέει όποιος στο καλό που του κάνουν τα ανταποδίνει κακό Κακό Θα αρθεί λέει Ο αρχιδιάολος της κόλαση Και θα θρονιαστεί μέσα στο σπίτι του Το κακό Ου κινηθίσετε κακά εκ του οίκου αυτού Σημαίνει ότι το κακό δηλαδή ο διάολος Ο εκπρόσωπος θα μπει μέσα στο σπίτι Και θα θρονιαστεί και μέσα Δεν θα φεύγει με τίποτα. Και τώρα καταλαβαίνω τι λέτε τώρα Μέσα σας Καταλαβαίνω τι λέτε τώρα ε, εμείς δεν ανταποδίδουμε κακά σε αυτούς που μας κάνουν το καλό έτσι δεν λέτε μέσα σας κοιτάμε σε αυτούς που μας ευεργετούν που μας κάνουν το καλό κάνουμε καλό έτσι δεν κάνετε έτσι, έτσι. έτσι, έτσι, έτσι, έτσι, έτσι. Να. το πέτυχα μην είστε βέβαιοι Είδε τι είπαμε στην αρχή όταν ο άλλος σε επιπλήττει που καλό σου κάνει εκείνη την ώρα, έτσι, καλό δεν σου κάνει. Όταν έρχεται και σε επαναφέρει στην τάξη και σου λέει κυρά μου, το παντελόνι που φοράς δεν επιτρέπεται να το φοράς. Έτσι που μπήκες μέσα στην εκκλησία δεν επιτρέπεται. Με βαμένα τα χίλι που πάνε να δεν επιτρέπεται. Πήγε. δεν επιτρέπεται. Καλό σου κάνει. Πώ Πώς το ανταποδίδεις, το εκτιμάσαι αυτό το καλό. Ή αγριεύεις και ανταποδίδεις κακών αντικαλού. Μην νομίσεις ότι καλό είναι η αγριευει και ανταποδιδεις αντί αντικαλου μην νομισεις οτι καλο ειναι η κολακια που σας κάνουν οι άνθρωποι. Γιατί εμείς αυτό νομίζουμε καλό. Είδε τι καλός άνθρωπος, ε είδες, πω, πω, πω. είδες, ο άνθρωπος μας έφερε δώρα, μας έκανε, μας έφτιαξε κλπ. Πω. Μην νομίσεις ότι αυτό είναι το καλό. Πολλά από αυτά είναι άσχημα καλά, κακά. Δεν ξέρεις τι Ακριβώς. Να ξέρεις λοιπόν αυτό, εδώ ξεκινάμε, μην μίλας για Εδώ ξεκινάμε, ξεκινάμε, ξεκινάμε, ξεκινάμε, ξεκινάμε, από πού. Τι είναι καλό και τι είναι κακό. Και το τι είναι καλό και το τι είναι κακό, δεν θα μου το πεις εσύ, ούτε θα σου το πω εγώ το τι είναι καλό και το τι είναι κακό θα μας το πει η Αγία Γραφή. και γι' αυτό έρχεστε εδώ και μαθητεύετε Κι εγώ μαθητεύομαι εδώ μαθητεύω κι εγώ δίπλα και κάτω από τον νόμο του Κυρίου και απλώς είμαι το ανάξιο ηχείο που σας μεταφέρω το λόγο του Κυρίου αλλά εδώ θα μάθεις ποιο είναι το καλό και το κακό όχι τι λέει ο κόσμος ο κόσμος ξέρεις να σου πει ξέρεις σου πει. άρπαξε να φας και κλέψε να έχεις η θεωρία του Σε θα σου πει ο κόσμος τι ανεπιθύμητη εγκυμοσύνη έκτρωση, έκτρωση, έκτρωση το σκέφτεσαι έκτρωση. το σκέφτεσαι τους παπάδες θα ακούς τώρα αυτό θα σου πει δεν θα σαλαπέδια έτσι θα πει ο κόσμος είδες τι έλεγε χτες ο εσύ, εσύ, εσύ, εσύ εκεί, η μαθητριά του εκεί πέρα Εσύ, εσύ, εσύ Είδες τι έλεγε Φυλάξου λέει, φυλάξου. φυλάξου Φυλάξου Ωραία συμβουλή Πολύ ωραία συμβουλή Αυτό είναι το καλό που σου κάνει Αυτό είναι το καλό Αυτό είναι θάνατος της ψυχής σου αυτή και αυτόν που ήρθε και σου είπε τέτοια κουβέντα πρέπει να, τους, να του κλειδώσει την πόρτα Απόξω! Να μην ξαναπαντήσει το σπίτι σου αυτός Απόξω! Τέτοιες συμβουλές τον έχεις να σου δει Να λοιπόν ξεκίνα από το τι είναι καλό και το τι είναι κακό και το τι είναι καλό και το τι είναι κακό δεν θα σου το πει ο κόσμο, δεν θα σου το πω εγώ δεν το πει εσύ το λέει η Αγία Γραφή εδώ τι είναι καλό και τι είναι κακό, εδώ. Και με βάση αυτό το νόμο του Κυρίου εδώ θα περπατάς και α μη σε αποδέχεται ο κόσμος, δεν πειράζει. Δεν τον έχει ανάγκη τον κόσμο, μη στενοχώριασαι γι' αυτό. Δεν τον έχει ανάγκη τον κόσμο. Όταν λοιπόν κάποιος σου κάνει κάτι, σκέψου, σκέψου με τον νόμο του Κυρίου, σκέψου, καλό μου κάνει ή κακό μου κάνει τώρα. Αυτός που ήρθε εδώ και με ξεμπρόστιασε και μου είπε ότι αυτό που κάνω είναι λάθος. Καλό μου κανεί ή κακό γιατί εγώ μπορεί να θύμωσα μέσα μου να οργίστηκα μέσα μου γιατί έχω εγωισμό, τρικούβερτο εγωισμό πάνω μου. Μπορεί να θύμωσα αλλά καλό μου κανεί ή κακό μου έκανε. Και αν σου έκανε να έχει και αν σου έκανε καλό με βάση τον του Κυρίου, να πά να τον εκτιμήσεις και να τον, ευε... να τον ευλογήσεις και να τον προσκυνήσει και να τον ευχαριστήσεις. Και τότε θα δείξει ότι εκτιμάς το καλό που σου έκανε. Αν όμω αγριεύσει και τον μισήσει και δεν θέλει να τον ξανασυναντήσει τα μάτια σου, τότε άκουσε τι γίνεται. Θα έρθει, λέει, διάολο τη κόλαση μέσα στο σπίτι σου εκεί. Θα θρονιαστεί. Θα θρονιαστεί μέσα εκεί. Και θα σου έρχονται το ένα κακό πάνω στο άλλο και θα λες, Μωρέ, τι έγινε, γιατί ρε, μου πάνε όλα στραβά, ρε παιδί μου, τι έγινε. Τι έγινε, γιατί μου πάνε όλα στραβά γιατί αφού είναι μέσα ο κερασφόρος είναι μέσα ο αεοσφόρος της κόλασης είναι μέσα στο σπίτι σου Με στο σπίτι σου είναι με τη μορφή του άντρα σου με τη μορφή του παιδιού σου με τη μορφή της γυναίκας σου με τη μορφή με τη μορφή της κόρη σου με τη μορφή της πεθεράς σου με τη μορφή της μάνας σου διάολος με κέρατα με κέρατα <συσχερή> Μάθε να εκτιμάς το καλό για να στείλει ο Κύριος Άγγελο υπερασπιστή σου άμα ξέρεις να εκτιμάς το καλό που σου κάνουν και ξέρεις τι σημαίνει καλό και εκτιμάς το καλό με βάση τον νόμο του Κυρίου τότε ο Κύριος όχι διάβολο δεν θα επιτρέψει να έρθει Άγγελο, Άγγελο Άγγελον φωτόμορφων θα επιτρέψει να έρθει, θα θελήσει να έρθει με στο σπίτι σου να σε καθοδηγεί σωστά, να σε καθοδηγεί αν όμω. Στο καλό που σου κάνουν, εσύ αγριεύει, και ανταρτεύει και φωνάζεις και υβρίζεις και κρατάς μίσος και κακία. Εκεί θα στείλει άγγελων πονηρών, δηλαδή θέμονα, ο οποίος θα σου κάνει το σπίτι ολόκληρο, θα σου κάνει ανωκάτω. Τελειώσαμε. Τελειώσαμε. Σας εύχομαι καλό τριώδιο από αύριο. Καλή μετάνοια αδελφή μου, αφήστε τις διασκεδάσεις και αυτά τα πράγματα, προσπαθήστε να ενημερώνετε τα παιδιά σας, να ξυπνήσουν τα παιδιά σας. Καλά, καλά, εντάξει, εντάξει, κουνάτε τα κεφάλια σας εσείς, κουνάτε τα κεφάλια σας. Μην του λέτε τίποτα λοιπόν, μην τους λέτε τίποτα και θα το πληρώσετε ακριβά μετά αύριο. Αφήστε τα. Το ίδιο το παιδί θα έρθει να σε σφάξει μετά αύριο και θα σου πει «Μάνα, δεν μου πες τίποτα». Έτσι. Λοιπόν, ή μιλάτε ή θα έχετε απολογία ενώπιον του Κύριου. Λοιπόν, ο Θεός μαζί σας. Τα βιβλιαράκια σας θα είχα δώσει πέρυσι. Θυμάστε το καρναβάλι που είχαμε γράψει κάτι για το περσινά εκεί, το μικρό αυτό που είχαμε γράψει.